Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες ο Μίλτον Φρίντμαν και οι παντοδύναμοι οπαδοί του τελειοποιούσαν την ίδια στρατηγική. Την αναμονή κάποιας μίζωνος κρίσης προκειμένου να εκποιήσουν τμήματα της δημόσιας σφαίρας σε ιδιώτε ενώ οι πολίτες ήταν ακόμη ζαλισμένοι από το σοκ και να μονιμοποιήσουν στη συνέχεια τις μεταρρυθμίσει. Σε ένα από τα πιο σημαντικά δοκινιά του, ο Φρίντ διατύπωσε τη συνταγή που συνιστά τον πυρήνα της τακτικής του σημερινού καπιταλισμού και την οποία εγώ αποκαλώ δόγμα του ΣΟΚ. Επισήμανε ότι μόνο μια κρίση, είτε είναι είτε απλώς εκλαμβάνεται ως πραγματική, οδηγεί σε πραγματικές αλλαγές. Όταν ξεσπάει μια κρίση, οι δράσεις που αναπτύσσονται εξαρτώνται από τις περιραίουσες ιδέες. Πιστεύω ότι αυτή πρέπει να είναι η βασική λειτουργία μας να αναπτύσσουμε εναλλακτικές πολιτικές που θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες, να τις διατηρούμε ζωντανές και διαθέσιμες, έως ότου το πολιτικά αδύνατον καταστεί πολιτικά αναπόφευκτο. Μερικοί άνθρωποι συσσωρεύουν κονσέρβες και νερό ώστε να είναι προετοιμασμένοι για μια πιθανή μείζονα καταστροφή. Οι οπαδοί του Φρίτμαν συσσωρεύουν ιδέες οι οποίες προωθούν τις ελεύθερες αγορές. Διότι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγου ήταν πεπισμένος ότι όταν ξεσπάει μια κρίση, αποτελεί ζήτημα καθοριστικής σημασίας η ακαριέα δράση, η γρήγορη και αμετάκλητη επιβολή αλλαγών, πριν η συγκλονισμένη κοινωνία διολυστήσει πάλι στην τυραννία του στάτους κβό. Εκτιμούσε ότι μια καινούργια κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της έξι με ενέα μήνε για να επιβάλλει μείζονες αλλαγέ. Αν δεν αδράξει την ευκαιρία για να δράσει αποφασιστικά κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, δεν θα της προσφερθεί ξανά παρόμοια ευκαιρία. Μια παραλλαγή της υπόδειξης του Μακιαβέλη ότι τα πλήγματα πρέπει να επιφέρονται όλα μαζί. Η στρατηγική αυτή υπήρξε το μακροβιότερο κληροδότημα του Φρίντμαν. Ο Φρίντμαν πρωτοέμαθε πώς να εκμεταλλεύεται ένα μεγάλης κλίμακας σοκ ή μια κρίση στα μέσα της δεκαετίας του 1970, όταν έδρασε ο σύμβουλος του χιλιανού δικτάτορα στρατηγού Αουγουστο Πινοτσέτ. Οι χιλιανοί βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ μετά το βίαιο πραξικόπημα του Πινοτσέτ, ενώ η χώρα είχε δεχτεί βαθύτατο πλήγμα από τον υπερπληθωρισμό. Ο Φρίντμαν συμβούλευσε τον Πινοτσέτ να προχωρήσει σε έναν καταιγιστικό μετασχηματισμό τη οικονομία. Μείωση φόρων, ελεύθερο εμπόριο, ιδιωτικοποίηση των κοινοφελών υπηρεσιών, περιστολή των κοινωνικών δαπανών και απορρίθμιση. Τελικά, οι Χιλιανοί είδαν ακόμα και τα δημόσια σχολεία του να αντικαθίστανται από χρηματοδοτούμενα με κουπόνια ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ήταν η πιο ακραία καπιταλιστική μεταμόρφωση που επιχειρήθηκε ποτέ και έγινε γνωστή ως η επανάσταση της σχολής του Σικάγου, καθώς πολλοί από τους οικονομολόγους του Πίνοτσέτ είχαν υπάρξει φοιτητές του Φρίντμαν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Ο Φρίντμαν προέβλεψε ότι η ταχύτητα, το έβρος και η ευνηδιαστική επιβολή των οικονομικών αλλαγών θα προκαλούσαν στον πληθυσμό ψυχολογικές αντιδράσεις οι οποίες θα διευκόλυνουν την προσαρμογή. Επινόησε δε την ακόλουθη φράση για αυτή την οδυνηρή τακτική οικονομική θεραπεία ΣΟΚ. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, όποτε οι κυβερνήσεις επέβαλαν σαρωτικά προγράμματα προώθησης της ελεύθερης αγοράς, η θεραπεία ΣΟΚ ή αγωγή ΣΟΚ ήταν η μέθοδος που επέλεγαν. Επιπλέον, ο Πινοτσέτ διευκόλυνε τη μετάβαση αυτή με τις δικές του θεραπείες σοκ, οι οποίες πραγματοποιούνται στα κελιά βασανισμού του καθεστώτος, όπου εφαρμόζονταν πάνω στα σφαδάζοντα σώματα όσων θεωρούνταν πιθανά εμπόδια στον καπιταλιστικό μετασχηματισμό. Πολλοί στη Λατινική Αμερική διέκριναν μια άμεση σχέση ανάμεσα στα οικονομικά σοκ που οδήγησαν στην ανέχεια εκατομμύρια ανθρώπου και στην επιδημία των με τα οποία τιμωρούνταν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, τα οποία πίστευαν σε μια διαφορετική κοινωνία. Όπως έχει γράψει ο ουρουγανός συγγραφέας Εδουάρδο Γκαλεάνο, υπάρχει άλλος τρόπος να διατηρηθεί μια τέτοια ανισότητα εκτός από τις συσπάσεις του ηλεκτροσόκ. <Το Ακριβώς 30 χρόνια, μετά την πρόκληση αυτών των τριών διακριτών μορφών σοκ στη χιλή η συνταγή εφαρμόστηκε πάλι με πολύ μεγαλύτερη βία στο Ιράκ. Στην αρχή ήρθε ο πόλεμος, ο οποίος σύμφωνα με τους δημιουργούς του στρατιωτικού δόγματος ΣΟΚ και ΔΕΟΣ αποσκοπούσε στο να ελέγξει τη βούληση, την αντίληψη και την κατανόηση του αντιπάλου και κυριολεκτικά να τον καταστήσει ανίκανο να δράσει ή να αντιδράσει. Επακολούθησε μια ριζοσπαστική οικονομική θεραπεία ΣΟΚ, η οποία επιβλήθηκε από τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, Λιούις Πολ Μπρέμερ, ενώ η χώρα ήταν ακόμη παραδομένη στις φλόγες. Μαζικές ιδιωτικοποιήσεις, καθολική επιβολή του ελεύθερου εμπορίου, ενιαίος φορολογικός συντελεστής 15%, δραματική μείωση του ρόλου του κράτους. Ο μεταβατικός υπουργό εμπορίου του Ιράκ, Αλή Αμπντού Αμίρα Λάουι, είχε πει ότι οι συμπατριώτες του έχουν και κουραστεί να είναι πειραματόζωα. Το σύστημα έχει ήδη δεχτεί πολλά σοκ, άρα δεν χρειαζόμαστε αυτή τη θεραπεία σοκ στην οικονομία. Όταν όμως οι Ιρακινοί αντιστέκονταν, συλλαμβάνονταν και οδηγούνταν σε φυλακές, όπου το σώμα και το μυαλό τους υποβάλλονταν σε επιπλέον σοκ. Αυτή τη φορά όχι με τη μεταφορική έννοια της λέξης. Άρχισε να ερευνώ την εξάρτηση των ελεύθερων αγορών από τη δύναμη του ΣΟΚ τέσσερα χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της κατοχής του Ιράκ. Αφού εξιστορίσα σε εκτενή ρεπορτάζ από τη Βαγδάτη τις αποτυχημένε απόπειρε της Ουάσιγκτον να εφαρμόσει μετά το ΣΟΚ και ΔΕΟ τη θεραπεία ΣΟΚ, ταξίδεψα στη Σρι Λάνκα εφτά μήνες μετά το ολέθριο τσουνάμι του 2004 και υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας μιας άλλης εκδοχής του ίδιου εγχειρήματο. Σε αγαστή συνεργασία, ξένοι επενδυτές και διεθνείς δανειστές εκμεταλλεύτηκαν την ατμόσφαιρα του πανικού προκειμένου να παραδώσουν ολόκληρη την πανέμορφη ακτογραμμή σε επιχειρηματίες που κατασκεύασαν γρήγορα μεγάλα θέρετρα εμποδίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ψαράδες να ξαναχτίσουν τα παραθαλάσσια χωριά πα του σκληρού παιχνιδιού της μοίρα. η φύση έδωσε στη Σρι Λάνκα μια μοναδική ευκαιρία και έτσι από αυτή τη μεγάλη τραγωδία θα αναδυθεί ένας παγκόσμιας ακτινοβολίας τουριστικός προορισμός, είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα. Όταν ο τυφώνας Κατρίνα έπληξε τη Νέα Ορλεάνη και ένα ολόκληρο πλέγμα ρεπουμπλικάνων πολιτικών, δεξαμενών σκέψης και ιδιωτικών εργοληπτικών εταιριών άρχισαν να μιλάνε για λευκή σελίδα και συναρπαστικές ευκαιρίες, είχε καταστεί πλέον ολοφάνερο ότι η προτιμόμενη μέθοδος προώθησης των επιχειρηματικών σκοπών ήταν η εκμετάλλευση συλλογικών τραυμάτων προκειμένου να επιβληθούν ριζικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές. Περισσότεροι άνθρωποι που επιβιώνουν από μια βιβλική καταστροφή θέλουν το ακριβώς αντίθετο μιας καινούργια αρχής. Επιθυμούν να διασώσουν ό,τι μπορούν και να αρχίσουν να επιδιορθώνουν ό,τι δεν έχει καταστραφεί επανεπιβεβαιώνοντας τη σχέση τους με τον τόπο που τους έχει διαμορφώσει. «Όταν αναπλάθω την πόλη, εισθάνομαι ότι αναπλάθω τον εαυτό μου», δήλωσε η Κασάνδρα Άντριος, κάτοικος τη βαριά σα σας 1 της περιφέρειας της Νέας Ορλεάνης, ενώ συμμετείχε στην απομάκρυνση των χαλασμάτων μετά τον Τυφώνα. Όμως ο καπιταλισμός της καταστροφής δεν έχει κανένα συμφέρον να επιδιορθωθεί ό,τι υπήρχε. Στο Ιράκ, στη Σρί Λάνκα, στη Νέα Ορλεάνη, η διαδικασία που παραπλανητικά ονομάζεται ανοικοδόμηση, άρχισε με την ολοκλήρωση της αρχικής καταστροφής με την εξάλληψη οτιδήποτε είχε απομείνει από τη δημόσια σφαίρα και τις εκεί ριζωμένες κοινότητες και με τη γρήγορη αντικατάστασή τους με ένα είδος εταιρική νέας Ιερουσαλήμ και όλα αυτά, προτού τα θύματα ενός πολέμου ή μιας φυσικής καταστροφής, προλάβουν να ανασυγκροτηθούν και να διεκδικήσουν ότι ήταν δικό του. Ο Μάικ το έχει θέσει πολύ ξεκάθαρα. Για μας, ο φόβος και η αταξία ήταν μια πραγματική επαγγελία. Ο 34χρονος πρώην πράκτορας της CIA εξηγούσε πως το χάος στο μεταπολεμικό Ιράκ βοήθησε την άγνωστη και χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία προσωπική του εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας Custer Battles να υπογράψει με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση συμβόλαια ύψους 100 εκατομμυρίων δολάριων. Τα λόγια του θα μπορούσαν να είναι το σλόγγαν του σύγχρονου καπιταλισμού. Ο φόβος και η καταστροφή είναι κα για κάθε νέο άλμα προς το εμπρό. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης